Book 2 90ก้าสิบเอเนนินดาเประโยคคาสั่งสองโปรสตักติกโปรสกติดโกอนิริสุิริสุ ไปอาบน้ำปลืมปลื้มหวีผมเนิขเนิสโทรมาหนาพาเรติเลฟโฟน و พาเรติเลฟโฟป و พาเรติเลฟโฟน و พาเรติเลฟโนเริ่มได้แล้วอาร์ิสอาร์ิสต ά ρ χ ι σ ε αρχίστε. Υπάρχει. Σταμάτα, σταματήστε. Σταμάτα, σταματήστε. Ταχάμαν. ά σ τ ο αφήστε το. ά σ τ ο αφήστε το. Πού μαν ολκα. Πες το, πείτε το. Πες το. π ί τ ε το, σύμαν μα, α γ ο ρ α σ ε το, αγοράστε το, α γ ο ρ α σ ε το, αγοράστε το. γ ι α ρ ά μου! Μην είσαι ποτέ ανηλικρινής. Μην είσαι ποτέ ανηλικρινής. Για σον να. Μην είσαι ποτέ α φ θ ά δ η ς Μην ήσε ποτέ α υ θ ά δ η ς γ γ ι ν α Μην ή ε ποτέ αγενής. Μην ήσε ποτέ αγενής. τ ν ι ζ ί σ μ να. Να ε πάντα υλικρινής. Να είσε π τ α υλικρινής. τ ζ α να. Να ε ί πάντα ε υ χ ά ρ ι σ τ ο ς Να είσαι πάντα ευχάριστος. σ υ π α θ σ ε μ έ ν α Να είσαι πάντα ευγενικός. Να ί σ πάντα ευγενικός. κ α λ μ π ά ν δ ι δ να κ ρ α Καλό δρόμο. Καλό δρόμο. Να δ ο λ ε ύ ε ι ς τ Να π ρ ο σ έ χ ε τ ε τον εαυτό σ α ς Να προσέχετε τον εαυτό σας. Μα για μια μ ι κ γ ν α κ ρ α π Να μας ξαναεπισκεφτείτε. Να μας ξαναεπισκεφτείτε. κ α ุณ ύ ไปที <Kasper now> ่ w w w b o o k t d e ส α μ β ρ ά ν άνθρωποι και δ α ์ υ λ ό ρ ε έρευνας λ α σ ο